Στηρίζοντα ισχυρέ κυβερνήσει, στηρίζουμε τη δημοκρατία. Zemens. Επίσημο χορηγό των ελληνικών κυβερνήσεων. Κύριε Καραμαλή, κύριε Παπανδρέου. Κύριε Σαμαρά. Κύριε Παπανδρέου. Κύριε Σαμαρά. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Πιτσοτάκη. Σκουιτούπα. Γερπούν-πούν-πούν-πούν-πούν. Πού πήγαιναν αυτά τα λεφτά, ρε, παιδιά. Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια είναι. Κόμμα είναι λεφτά, θέλει. Ε, Πρέπει να έχουμε φίλου, κύριε Υπουργέ. γερπούν Πρέπει να έχουμε φίλου και η Βουλή. και αυτοί είναι όλοι πεντακάθου. Προφανώς και εννοείται Αθώοι όλοι για τις ζήμενε, Αθώοι σχεδόν όλοι για την οβάλληση, Αθώοι όλοι για τα δομειμένα ομόλογα, Αθώοι όλοι για το βατοπέδει, Αθώοι όλοι για τα εξοπλιστικά πλάντσο Χατζόπουλου. Αθώοι όλοι για το χρηματιστήριο. Και όποια άλλη υπόθεση έχει προκύψει στα, τελευταία, στα χρόνια τη μεταπολίτευση, όλοι βγαίνουν αθώοι. Γενικώ είναι όλοι αθώοι σε κάθε σκάνδαλο που ξεσπά. Δεν υπάρχει ένοχο, για την ακρίβεια, δεν υπάρχει σκάνδαλο, όπω καταλαβαίνετε, άμα δεν υπάρχουν ένοχοι, που να έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουμε κανένα σκάνδαλο τα τελευταία 50, μην πω 200 και χρόνια. Άρα, όχι σκάνδαλο, όχι κατηγορίε, όχι ένοχοι, όχι φυλακή, όχι τιμωρία. Αν υπήρχε σκάνδαλο άλλωστε. Η ελληνική δικαιοσύνη θα το έβρισκε, θα έριχνε φως, θα έβαζε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα έλεμπει αλήθεια και θα πλήρωναν οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος. Τι είναι κάποια δικαιοσύνη που ξεσπάτω σκάνδαλο, ζήμεν στο 2006, το παραπεπτικό βούλευμα βγαίνει το 2014 και η δίκη σε δεύτερο βαθμό με αθώση όλων ολοκληρώνει το 2022... Γίνονται αυτά σε αυτόν τον τόπο. Αυτά ακριβώ έγιναν σε αυτόν τον τόπο. Είναι όλοι πεντακάθαροι. Α κρατήσουμε το θετικό: δεν υπάρχουν σκάνδαλα. Όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, όσοι ασχολούνται με την πολιτική και έχουν πάρει κυβερνητικέ και άλλε θέσει σε οργανισμού, είναι ό,τι καλύτερο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και μόνο αυτά. Σε καμία περίπτωση τα δικά του ατομικά. Και αρχίζει η τεκμηρίωση όλων αυτών που μόλι σα είπα. Ο κ. Τσουκάτο λέει: Το Πασόκ, στο Πασόκ πήγε τα χρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν τα πήραμε ποτέ. Είναι ένα εκατομμύριο δολάρια. Τι έγιναν αυτά τα τελευταία. Εγώ προχώρησα πάρα πέρα κύριε Αυγγελάτη. Πρώτα απ' όλα κάναμε τα, δέοντα, κάναμε τα δέοντα για να ερευνήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο από τα δέοντα που κάναμε να ενοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Διότι αν τα δέοντα έδειχναν ότι έχει το Πασόκ κάποια ευθύνη, ενώ υπάρχει στέλεχο του Πασόκου τσουκάτου που πήρε τα λεφτά, ένα εκατομμύριο, το έχει πει, τα πήγε στο Πασόκ. Το ξέρουμε αυτό. Έχει ομολογήσει. Όχι. Τα δέοντα του Γιώργου Παπανδρέου, αυτό ήτανε, έδειξαν κύριε Βαγγελάτε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Καθαρό το Πασόκ. Να καταλήξουμε σε αυτό για να ξέρουμε τι γίνεται. Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ούτε έχει δοσοληψίε με τη Ζήνα. Λιτό, καθαρό, άρα για να το λέει αυτό, μάλλον κάπως έτσι. Τι μάλλον. Είναι σίγουρα έτσι, δεν έχει καμία ευθύνη η Νέα Δημοκρατία και στο συγκεκριμένο θέμα. Επειδή με τη Siemens η ιστορία εδώ στον τόπο πάει λίγο πιο παλιά, να ακούσουμε και έναν άλλον που μα διαβεβαιώνει ότι είναι καθαρή η Νέα Δημοκρατία. Από τη Μάγιο ούτε ένα Μάρκο δεν εδόθη στη Νέα Δημοκρατία. Από τη Siemens, μέσω Μάγιο ούτε ένα Μάρκο δεν εδόθη στη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! <Κλειά> Βέβαια, εδώ λέει ούτε ένα Μάρκο, δεν λέει για τα χιλιάδε η εκατομμύρια μάρκα, το αφήνει και ενώ Είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Δεχόμαστε και τη δική του διαβεβαίωση. Γιατί αν είχε γίνει κάτι και οι τρει που ακούσαμε τώρα, και Γιώργο Παπανδρέου, και Κώστας Καραμαλή και Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, θα το λέγανε. Θα βγαίνανε και λέγανε, τα πιάσαμε. Πήραμε μίζε. Αυτή η εταιρεία παίρνει συνεχώ δουλειέ από το δημόσιο. Η δικαιοσύνη θα είχε αποφανθεί. Γιατί όλοι λένε σε τέτοιε περιπτώσει να πάτε στη δικαιοσύνη. Να πήγε. το συγκεκριμένο θέμα στη δικαιοσύνη και μετά από 15 χρόνια βγήκε το πόρισμα της δικαιοσύνη και είναι όλοι αθώοι. Αδίκως τους κατηγορούσαμε και κυρίως κατηγορούσαμε αδίκως τα νέα παιδιά που θέλουν να εργαστούν και παίρνουν ένα τηλεφωνικό κέντρο για το γραφείο τους. Το ερώτημα είναι πώς συνέβη και αγοράσατε και εσείς και η Ντόρα Μπακογιάννη και η Κατερίνα Μητσοτάκη Ε, μέσα στην ίδια χρονική περίοδο Από την ίδια εταιρεία Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν πολλές εταιρείε, Κύριε Χατζηνικολά που να προμηθεύουν τηλεφωνικά κέντρα στην αγορά Πολλές εταιρείε. Δεν είναι τόσες πολλές Μα έχετε πάει σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Σε εταιρεία τέτοια να βρείτε τηλεφωνικό Μόνο η ζήμενη φτιάχνει Καμία άλλη εταιρεία στον πλανήτη Δεν έχει τέτοια τηλεφωνικά Τι να κάνει και Κυριάκο εδώ νέος πολιτικός Έψαξε τον κατάλογο, έψαξε, μπήκε στο ίντερνετ να βρει το στο, στο Σκρούτζ και στο άλλο να βρει το φτηνό. Δεν βρήκε, αναγκαστικά πήγε και πήρε από τη Siemens. Και όχι μόνο τα πήρε, τα έβαλε και σε διακανονισμό. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens, αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής. Αποκλειστικά και μόνο μια διευκόλυνση πληρωμή έτσι ώστε ο εξοπλισμό αυτό να εξοφληθεί πλήρω εντό ενό έτου από την παράδοση. Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανέ ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομα μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα. Μπράβο! <κλειά> Προφανώ το σκάνδαλο δεν είναι αν πήρε ένα πολιτικό τηλεφωνικό κέντρο από τη Siemens το οποίο στοιχίζει κάποιε ελάχιστε χιλιάδε ευρώ σε σχέση με το μέγεθο του. σκανδάλου του συνολικού απλά δείχνει την αντίληψη και ακούμε τις απαντήσεις που δίνουν στο δημόσιο λόγο γιατί από αυτές τις απαντήσεις καταλαβαίνουμε πώ μας αντιμετωπίζουν και πώς συμπεριφέρονται και οι ίδιοι με λοιπόν και ο Κυριάκος πήρε το τηλεφωνικό κέντρο και η Ντόρα θα ακούσουμε τώρα την Ντόρα Μπακογιάννη που θα μιλήσει για τα ψυγεία Και βεβαίω εξακολουθώ και σήμερα και λέω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να βρεθεί η αλήθεια για αυτή την υπόθεση. Ναι. Και όχι να κρεμιούνται άνθρωποι στα μανταλάκια όπως το δικό μου όνομα διότι χαρίστηκαν 12 καφετιέρες και δεν ξέρω 4 ψυγεία στα καπή του Δήμου Αθηναίων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ω χορηγή από τη Zimets. Ορίστε, Θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τις δωρές. Ήταν 12 καφετιέρες γαλλικού φαντάζομαι, φίλτρου, μαζί με τα τέσσερα ψυγεία. Αυτά όλα δημιούργησαν αχλή πάνω από την Τώρα Μπακογιάννη και από το Δημοαθηναίον ότι κάτι έχει γίνει. Όχι μόνο αυτό, είναι ότι τα μαθητικά τα χρόνια τους είχαν ενώσει. Εγώ έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου για το θέμα της ζήμανσης. Γι' αυτό και έχω μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της ζήμανσης. Γιατί την έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου, γιατί μου συμμαθήτρια με τον Χριστοφοράκο. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη. Άρα όσοι συμμαθητές γνωριζόμασταν από τότε. Καθόντουσαν στο διπλανό θρανίο και όταν του έδινε το βιβλίο του έλεγε «Βάλτε τι θέλετε, δικό σας που λέμε». Ε, αυτά με την οικογένεια, επειδή κάποια, σε κάποια φάση τότε που ο Χριστοφοράκος ήταν ακόμη στη χώρα, εδώ, Είχαν, είχαν ακουστεί διάφορε σχέσει, κατοικόπαιδα, όλα αυτά λοιπόν ξεκαθάρισαν. Έφυγε ο Χριστοφοράκο, πήγε στο Μόναχο. Τώρα φαντάζομαι θα μπορεί να γυρίσει όποτε θέλει στην πατρίδα, ελεύθερο, δικαιωμένο, αθώο και καθαρό. Πάνω απ' όλα. Ε, ασχοληθήκαμε με το τόρνο, πάμε λίγο πίσω επίση. Γιατί επί των ημερών του υπήρχε ο Τσουκάτο και δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτά τα θέματα παρά μόνο κάτι γενικό για τη διαφθορά. Δείχνουμε. με κάθε τρόπο την ευαισθησία μας για να είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Μπράβο! Όσο βάζουμε κανόνες κάποιοι χάνουν. Τόσοι χάνουν βεβαίως δεν του αρέσει. Αλλά δεν μα νοιάζει. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τα συμφέροντα. Μπράβο! Αν για κάτι θα μείνει στην ιστορία η κυβέρνηση Σιμίτη, είναι για το ανοιχτό μέτωπο που είχε με τα συμφέροντα. Θυμόμαστε όλοι πώ τα συμφέροντα εδώ είχαν δεινοπαθήσει, διαμαρτυρόντουσαν συνέχεια, πέρασαν πάρα πολύ άσχημα, ζητιάνευαν τα έρματα τα συμφέροντα. Κανένα μεγάλο έργο, τούτηκε και η 7η αιτία της, ε, των Ολυμπιακών Αγώνων, των έργων. Οπότε έχει δίκιο εδώ, υπήρχε πολύ μεγάλο μέτωπο με τα συμφέροντα και ήρθε αριστερά κάποια στιγμή και μα υποσχέθηκε. Το μεγάλο θέμα της Ζήμενς και θα το πάμε μέχρι τέλους κύριε Μητσοτάκη. Τίποτα δεν θα ξεχαστεί σε αυτόν τον τόπο. μέχρι τέλους. Έφτασε το τέλος επί Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη η δικαιοσύνη το έφερε σε έσιο τέλος να αθωωθούν όλοι, αδίκως είχαν κατηγορηθεί Ο ένα έχει πεθάνει, άρα δεν θα καταλάβει αυτό τίποτα. Και ο άλλο έχει εξαφανιστεί. Ο περίφημο Καραβέλος που είχε φύγει επί Δημοκρατία τότε, Καραμαλή, πάλι μέσα σε ένα βράδυ και αυτό τον χάσαμε. Ενώ ήταν βασικό κατηγορούμενο, αν εξηγεί και τον κατάπιε. Φανουρόπιτα δεν φτιάξανε για να τον βρούμε τον Καραβέλο, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Το βασικό είναι η Νέα Δημοκρατία, όπω θα ακούσουμε τώρα από τον τρέχοντα Πρόεδρο, ε, είναι κατά τη διαφθορά. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Και ξέρετε κάτι, η πρότασή μα. στο τέλος της ημέρας για να το ξεκαθαρίσω, είναι πεντακάθαρο αλλά είναι πεντακάθαρο για τον απλούστατο το λόγο γιατί και εμείς είμαστε πεντακάθαροι Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, που λέει ότι Παπεγιανόπουλο ο και, και τρίβει εκεί τα χέρια, αυτό το τρίψιμο των χεριών. Περιγράφει ακριβώ την ελληνική ιστορία από τον εμφύλιο και μετά. Στη, στη δημοκρατία δηλαδή και το πώ δομήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτο. Έχουμε και έναν ακόμα για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Αποκαλείται ένα σκάνδαλο. Μάλιστα. Γιατί μην μου πείτε δεν είναι σκάνδαλο. Έτσι, χάθηκαν 7 εκατομμύρια δραχμέ σε μετρητά. Ευρώ. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Το σύνυμα τη Νέα Δημοκρατία στην έναξη τη εξουσία ήταν σεμνά και ταπεινά, ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Γιατί <laughs> πήρα πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντε. Φαντάζεσαι, 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντε. <laughs> δηλαδή, φανταστείτε τώρα αυτά τα 4, 5, 6-7 κοράκια που βγήκαν με τι τσάντε από την τράπεζα τη Ελλάδο, πήγαν στα γραφεία και θα τα ευρώ. Τα ευρώ του το, το ελληνικού λάου πάνω πακέτο ή ένα πακέτο ένα πακέτο ή προ έγινε. Λε Τι είναι η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμεί κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσεί. Και τώρα, θα δείτε τι άλλο κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τι δικέ μα κλευσιέ. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Πάσα λαμαγκέρα. Πάσα λαμαγκέρα. Πάσα λαμαγκέρα. Τι νόημα, τι ωραίο κομμάτι. Πρέπει να έχουμε φίλου, κύριε Υπουργέ. Πάσα λαμαγκέρα. Αυτό το κάνουν όλε. Ο κυβερνήτης δεν το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία, το έχουν κάνει όλοι. Είναι το βασικό επιχείρημα, πολιτικό, σαθρό εννοείται, ότι ναι, εμεί κάναμε αυτά, αλλά κοιτάξτε και άλλοι απέναντι τι κάνανε οι προηγούμενοι, οι επόμενοι, τι θα γίνει. Και στέλνει μήνυμα εδώ να σα κρατήσει ο Δημήτρη και λέει: Η πλάκα θα είναι όταν όλοι αυτοί, Χριστοφοράκοι και λοιποί, ζητήσουν αποζημίωση για ηθική βλάβη και θα την πάρουν. Νομίζω θα γίνει και αυτό. Θα του πληρώσουμε κιόλα, γιατί 20 χρόνια του κατηγορούμε αδίκω, ενώ είναι αθώοι με κεφαλαία όλα αυτά. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι αθώοι, το πολιτικό σύστημα που είχε διαπλακεί με όλου αυτού, εταιρείε μεγάλε. Έτσι λειτουργεί η συγχρονιαστική δημοκρατία. Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο, γίνεται και σε άλλε χώρε προφανώς αλλά εδώ το έχουν παρακάνει γιατί είναι πολύ εύκολος ο τόπος είναι και ο βαθμός ανάπτυξης της χώρας Όλοι αυτοί είναι αθώοι, ποιοι είναι ένοχοι γιατί υπάρχουν και κάποιοι ένοχοι που φταίνε που κατέρευσε η οικονομία μας που μπήκαμε στα μνημόνια, πρώτη ένοχο, την αποκαλύπτουμε τώρα, τη θυμίζουμε η γιαγιά που πουλούσε, χόρτα, που πουλούσε στη λαϊκή χόρτα Και μας γράψανε, ήρθαν και μου λένε τα λέει, λέω, να Αυτή είναι η πρώτη ένοχο. Αν θυμόσαστε, νομίζω πέρυσι. Είχε πάει στη Λαϊκή και πουλούσε χόρτα χωρί άδεια. Όπως λέει μετά, δεν μπορούσε να κάνει στο σπίτι γιατί είχε χάσει και τα παιδιά. Και ήθελε, ήθελε να βγει. Κάτι να κάνει και να έχει και ένα έξτρα εισόδημα γιατί είναι καλέ οι συντάξει, πολύ καλές αλλά δεν φτάνουν για να ζήσεις. Η νούμερο ένα ένοχο. Νούμερο δύο, ο Καστανάς τη Θεσσαλονίκη. να πάρω την άδειά μου, να μην κυνηγάρω, εγώ θέλω ακουμάτε, ακουμάτε, να κουμπάω. Έχουμε φάω. Δεν είσαι άλλο. Συμφωνείτε, κρίμα δεν είναι. Έχει σου. Έχι, δεν έχω. Ταυτότητα σου. Να, ρε, παιδιά, με αυτό φορο, παιδιά, Ε, δεν, είναι κρίμα, δεν είναι. Εγώ πώ θα ζήσω, θα πεθάνω. Και τρίτη ένοχο, αυτού του τρει διαλέξαμε είναι η περίφημη καθαρίστρια τη θυμόσαστε, που είχε παραπίσει λίγο το πολιτήριο λυκείου για να δουλέψει ω καθαρίστρια στο σχολείο και είχε καταδικαστεί με 10 χρόνια είχε μπει και φυλακή μάλιστα. Ναι, μόλι το όμοθα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη. Το πήγα και στο δικαστήριο, στο φοιτίο του έδειξα ότι έβγαλα και το, αν το ήξερα το ότι θα το είχα κάνει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Και του λέω ότι αν το ρίξερα θα το είχα βγάλει από τότε και όπω το πήγα. Και άλλα δεν φανεί, ακούστηκα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Του λέω, σα παρακαλώ, συγχωρέστε με, έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν. Έτσι λοιπόν καταδείξαμε όπως λέμε Ποιοι είναι οι αθώοι σε αυτόν τον τόπο Που πρέπει να τους σεβόμαστε να υποκλεινόμεθα Στους αθώους και ποιοι είναι η πραγματική ένοχη. Και πως φτάσαμε Εδώ που φτάσαμε Υπάρχει μια απάντηση σε όλα αυτά Πως δεν θα ξαναγίνει αυτό Και πως δεν πρέπει να γίνεται αυτό Και η απάντηση είναι αυτή 27 Σεπτεμβρίου 1941 ιδρύεται το ΕΑΜ, τα περίφημα τρία γράμματα, η μεγαλύτερη λαϊκή οργάνωση στην ιστορία της χώρας που φτιάχτηκε όχι στη βάση κάποιας γενικής ενότητας των Ελλήνων κατά των εχθρών, όχι στην πλασματική βάση του έθνους, όχι στη βάση ενότητας προσωπικότητων, αλλά σε βάση ταξική με τις δυνάμεις που είχαν μείνει στον τόπο και όχι με αυτές που είχαν εγκαταλείψει τον λαό στα νύχια των αζί κατακτητών. Το ΕΑΜ ήταν η οργάνωση που υιοθέτησε όλες τις μορφές πάλης από τον καθημερινό αγώνα, από τα συσίτια και το σύνθημα με μπογιά στους τείχους στα βράδια μέχρι και τα όπλα. Το ΕΑΜ ήταν η καρδιά, ο ίδιος ο αγώνας του ελληνικού λαού και παραμένει στα μυαλά και στις συνειδήσεις και στις καρδιές πάρα πάρα πολλών. Ο Σταύρος Κανελόπουλος μας περιγράφει ε, πώς ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Το ιδρυτικό του ΕΑΜ υπογράφηκε από του εκπροσώπους των τεσσάρων κομμάτων του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα που είχε την πρωτοβουλία, την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατία, στην οποία εκπροσωπούσα εγώ και ήμουν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΑΜ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα που είχε Γενικό Γραμματέα τον Μακαρίτη, τον Χρήστο Κομενίδη και το Αγροτικό Κόμμα που είχε Γενικό Γραμματέα τον Κώστα Τωχομενίδη. Είχαμε καθυστερήσει την υπογραφή του ιδρυτικού με την ελπίδα και την προσπάθεια να πάρουν μέρο όλα τα κόμματα της εποχής εκείνης. Και όταν πια απελπιστήκαμε γιατί μας έλεγαν ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις μεγάλες δυνάμεις, ότι πρέπει να περιμένουμε και τα λοιπά να κάνουμε υπομονή, τότε πλέον καταλήξαμε στην απόφαση και υπογράψαμε το εδρυτικό στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941. ήταν η σκοπή τώρα του Εθνικού Επελευθερωτικού Μετώπουμα Η σκοπή του ιδιαιτικού του ΕΑΜΗ ήταν πρώτον η απαλλαγή του τόπου, η απελευθέρωση από τον ξένο κατακτητή. Δεύτερο, η προσπάθεια να διατηρήσουμε τον λαό να μην αφανιστεί από την πίνα. Με τα απελευθαρητικά προβλέπαμε στο κατασκευτικό την σχηματισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης που θα οδηγούσε τον λαό σε εθνικές εκλογές για να καθορίσει το πολίτευμά του και το κοινωνικό του σύστημα γενικά να καθορίσει τη δίχη του. Και φτιάχτηκε το ΕΑΜ λίγο πολύ, τον Φλεβάρη μετά το 42 φτιάχτηκε και ο Ελλά με τα όπλα. Θέργεψε το Αντάρτικο, το μεγαλύτερο μέρο του ελληνικού λαού πήρε μέρο εκεί. Ε, φτιάχτηκαν θεσμοί στην περίφημη ελεύθερη Ελλάδα, και ήταν και η μόνη φορά στην ιστορία αυτού του τόπου που η Ελλάδα ήταν ελεύθερη. Από τα Γιάννενα μέχρι την Πάρνηθα, όπω θα ακούσουμε τώρα από τον ε, το Σταύρο Κανελόπουλο που μα διηγείται όλα αυτά που συνέβησαν τότε. και ε, ανέπνευσε, ο τόπος ανέπνευσε και είδε ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς μπορεί να γίνει και αλλιώς Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες μπορούν όμως όλα να γίνουν αλλιώς Στην ελεύθερη Ελλάδα που δικαίω χαρακτηρίστηκε σε ένα θαύμα, ήταν το μόνο θαύμα σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, με την διοίκησή του, με τον στρατό των ηρωικών Ελλάδων, με λειτουργία τη λαϊκή δικαιοσύνη, ένα κράτο πρότυπο θα έλεγα, ένα πρόπλασμα μια λαϊκή δημοκρατία, όχι πραγματικά λαϊκή δημοκρατία, αλλά ευάζαμε τότε τα θεμέλια μια λαϊκή δημοκρατία, την οποία αναποβλέπαμε σαν μια συνέχεια και μια συνέπεια αυτού Του απελευθερωτικού αγώνα. Η, η, η λαϊκή δικαιοσύνη ήταν το θεμέλιο και η αυτοδιοίκηση. Άρχιζε η ελεύθερη Ελλάδα από τα αλβανικά σύνορα και έφτανε στην Πάρνιζα. Και αυτό ήταν κάτω από τη μύτη του καταχτητή. Οι μάχε τι οποίε έδινε ο Ελλά είχαν απελευθερώσει αυτό το μεγάλο κομμάτι και είχαμε ακόμη και αεροδρόμιο στην Εράιδο όπω είναι γνωστό και πηγαίνουν ορχόντια αεροπλάνα κάτω από τη μύτη του καταχτητή. Ήταν κάτι που δεν είχε επιδείξει κανένα άλλο κράτο. Έτσι λοιπόν, υπήρχε η Ελεύθερη Ελλάδα, και τελικά ξέρουμε την συνέχεια: Συμφωνία Βάρκιζα, Εμφύλιο και μεταεμφυλιακή Ελλάδα. Όπου η χώρα έγινε προτεκτοράτο των Άγγλων και των Αμερικανών, μαγαζάκι τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια. Με ένα λαό που επί δεκαετίε επιλέγει τι περίφημε ρεαλιστικέ λύσει, τι αλλαγέ πορεία, τα μαχαίρια στο κόκαλο και τα φώτα στο τούνελ. Ένα λαό που συνεχώ δουλεύει, δουλεύει, παράγει πλούτο και τον κλέβουν Χριστοφωράκι. Και μαζί οι συνεργάτες τους, συνάδελφοί τους, πολιτικοί από το πολιτικό σύστημα που έχει διαχειριστεί όλες αυτές τις δεκαετίες, τον πλούτο αυτού του λαού. Ένα λαό που στη συντριπτική του πλειοψηφία εντάσσεται σε αόριστα προοδευτικά κινήματα που τα φέρνουν το καινούριο. Αυτό συμβαίνει όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν υπάρχει προοδευτικό κίνημα αν δεν είναι ταξικό. Όλα τα άλλα προοδευτικά και καλά κινήματα οδηγούν σε τέλμα, σε μεγαλύτερα διέξοδα και όπω δείχνει και το παράδειγμα τη Ιταλία, στην ακροδεξιά και τελικά στον εκφασισμό και τον φασισμό. Το λιγότερο κακό φέρνει το μεγαλύτερο κακό πάντα. Έχει αποδειχθεί πολλέ φορέ, αποδεικνύεται και στην Ιταλία. Αποδείχθηκε με κάποιο τρόπο και σε άλλε συνθήκε και με όλε τι αναλογίε βέβαια και στη δεκαετία του 40 στην Ελλάδα, όταν το ΕΑΜ και το ΚΟΚΟΕ δεν είχε καθαρή θέση ενώ είχε την πλειοψηφία του λαού. πάτησε τις μπανανόφλοντες για δημοκρατική εξέλιξη, για δημοκρατική πορεία, παραγνωρίζοντας ότι η αστική τάξη δίνει ελευθερία για λίγους, μετράει την ανεξαρτησία με υποτέλεια, τη λαϊκή κυριαρχία με φυλακές και εκτελέσεις και τη δημοκρατία με τα όπλα. Ελληνφέρνη εδώ. Όπω κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 2, 1, 10, 80, 8, 80 περιμένει μέσα έχει φορέ τα φυσική Έχει αφήσει μούσυ, φορά για να φέσει και, και σα περιμένει να οργανωθούμε γιατί όπω και η άλλη πλευρά έχει πολύ καθαρέ θέσει και όσο περνάνε τα χρόνια καθαρίζουν οι θέσει τη, οι οποίε είναι πολύ σκληρέ, από θέσεις, θέσει, μιλάω για τα ακροδεξιά, η κόμματα. Παντού στην Ευρώπη έτσι και από εδώ πλευρά πρέπει να πορεύεται με πολύ καθαρές θέσεις, ευτυχώς στην Ελλάδα τις έχουμε, για κάθε ενδεχόμενο και για κάθε χρήση. Πάντα πεντακάθαρες, χωρίς φτιασιδώματα, χωρίς ψευδεστήσεις, χωρίς αυταπάτες και χωρίς βασικά το λιγότερο κακό γιατί αυτό όπως είπαμε φέρνει πάντα το μεγαλύτερο κακό. radio παπάκι, το μέλλον του σταθμού το βλέπω εγώ εδώ. Τα μηνύματα που στέλνετε, ο Κύρκος με τη γροθιά υψωμένη ρυθμίζει με το άλλο χέρι τον ήχο. Αν ακούστε κανένα πρόβλημα, είναι επειδή μια γροθιά είναι πάνω. Το τηλέφωνο το είπαμε, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Όλοι. Έλα! Τι έγινε. Καλά, τι θε. Τι θα θέλω να μου έβλεφ μαζί ο άδονη πάει στο διάλογο ένα αρχικαστή, ένα αρχημαλάκα κοινά. Δεν συμφωνώρα αυτά, αυτά που, που λέτε Πρέπει να μα βάζουμε κάθε μέρα τα φαλισαρία το skyριμα. Γαμ... Περίμενε. Περήμενε. Ο άδονη είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ε, δεν είναι αρχαγή. Γιατί είναι του Sky, γι' αυτό λέω. Αλλά οι άλλοι δεν προφέρω τη ρε παιδιά μου, οι αυτοί οι μαλάκε οι φασίστε που έχουν σε χαρτί και Δεν πειράζει, μα ξέρετε με τι έχει να κάνετε. Δεν πειράζει. Ζωή και θα μα λένε τα μπουμπάνω να πούμε ιστορία. Να ξέρετε ποιοι Ά, περνάνε είναι. τη γραμμή, δεν πειράζει. Το ξέρουμε, εμεί το ξέρουμε. Τα πόδια αυτοί που μπουμπάροι και το ψηφίζουν, δεν το ξέρουν. Τον υπουργό τη καρδιά του, οι μαλάκες. Έλα, μάνα μου! Έλα! Πού είσαι, ξέχασα. Να σου πω, θα ξεκινήσω από αυτό που άκουσα το θύμιο. Έλεγε ο Έμνη του Κωνσταντάρα για την Άλληνα που ήταν πουλή και πέταγε. Εγώ θα πω για το μαλάκα τον Άδωνη. Τι δεν τρώνε τον αυτό καρποφόρο, καμιά Σίλεβων, αλλά ήταν και γίνεται η δικά, αλλά βάζει Όπω άλλο έχει πει και ο πέρι στιπίτι τη Αντίσμό τα καρποφόρα δέντρα πετροβολούν. Αυτά όμω συνεχίζουν να βγάζουν καρφού. Όπω και ο άνθρωπο Γιωριά θα συνεχίσει να βγάζει πολιτικού καρμού. Θα σέβαισαι, <συμπάνε> θα σέβαισε! <συμπάνε> θα μιλά καλά για το <συμπάνε> καρκοφόρο δέντρο. Εγώ τέρμα που <συμπάνε> μπύχο. Τέρμα, τρανογυλέκο, τέρμα. Καρποφόρο θα το λέω, δέντρο Να σου πω, το έχω ξαναπεί και θα το λέω ότι είναι ο κόπο, είναι και ο λόγο. Αλλά τέλο πάντων, λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι βλέπω σήμερα αφορούνε πάρα πολύ αυτό που έγινε στην Ιταλία. Και <σχεδεύτερο> με εκ σοσιαλιστές σοσιαλιστέ. Απίστευτο. Και με εκ αριστεροί, ξεχνάνε την ιστορία. Και η ιστορία είναι πίτ, η ράι. Είναι πουθμάνα η ιστορία. Η ιστορία, ξεχνάμε όλοι, την χει από το σύστημα. Και στο τέλο, θα πω κάτι πολύ απλώς. Εδώ στο ελληνικό εθνικό η ακροδεξιά ουρά της νέας δημοκρατίας. Που τρέφει, Άνδονη, βορεί, διπλέυρε, έτσι. Υπάρχουν παιδιά που είναι γεννημένα το 80 και το 85 και Γιατί χούντα, ρε, που... Είναι δυνατόν! Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μα μένει η αγαπητέ αποστολή, ελπίζω 29 του μήνα να έχω ρεπό να έρθω μας εδώ. 28, είναι καλά, ένα. 28 πάρτω ρεπό, 28. 28. Άρα λοιπόν ε, πρέπει να δουλεύω, δεν ξέρω, άρα θα προλαλήσω να έρθω. Αυτό λοιπόν που μένει είναι, θα πρέπει να αφιπνιστούμε και σε κάποια οποιοδήποτε φτερούγα από κάτω προοδευτική, να πούμε όπω κάναν κάποτε οι οικοδόμοι το 60 και το 69 και το 70, να ξυλώσουμε πεζοδρόμια. Με δυο λόγια, σοσιαλιστέ ξύνουν αριστερού και Να του γαμίζουμε το μείγμα που του έφταγε. Αμαρέψει, χρεμάει, πάλι ωραία. Έχει πάλι άλλο. Δεν πέρεση τώρα, δηλαδή μαζί έχουν πέσει από 100 μεγέζε και είμαστε σε μια νυφαλιότητα. Έρχεται ο χειμώνα, στο ελικά ακόμα θα ζούσουμε θα δείσουμε πώ συνρεξήσαμε και δεν αυτοί που το ζήσανε. Το χειμώνα του 42. Εισέρχεται η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα, και το πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Εμεί εκεί πούσα αυτή σε έδρα εμεί! Πούσα αυτήνο εμεί! Τι θα γίνει! ρε; Ούτε στο σούπο. Τέτοια, πρώτη λέξη για τητάκι από αυτό. Ποιο το πρώτο πάνω <πάρος> στο μυαλό τα <Τιον> <πρώτο Τιον το μυαλόνα> λέξη μοσάκι και έχω τη λέξη απλή. Περίχετε. Σε όλε το μυαλό μη απαντήσει, ξέρουμε όλοι. <Τιον το μυαλόνα> Εκτό από αυτό που ξέρει εμένα μου έχετε βαριμπό εκείνα βορειοσαι μέχρι στιγμή. Α, καλά έχει <Τιον το Τιον το σχω> και άλλα, μην αγώνε. <Τιον> το ξέρω ότι έχει αλλά εμένα αυτό, αυτό μου έχετε πρώτη λέξη στο μυαλό. Εδώ ίδιο, είπαμε μαλλα λόγια. Να βάλει πίσω λοιπόν στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, Macground που λέμε, φωτογραφίε από τα καμένα. Έλα ρε, μάνα μου δεν σε πρόλαβα, να σου πω. Αμά. δεν είμαι τα έχω Αυτή η νυφαλιότητα μα έχει φέρει τόσα χρόνια πίσω. Δηλαδή, καθόμαστε στον καναπέ νυφάλι, απολαμβάνουμε τα πάντα ή ό,τι μα δίνουν να απολαμβάνουμε, έτσι. Και από εκεί και πέρα νυφάλι πεθαίνουμε. Τι θα γίνει, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μα, για τα εικόνια μα. Γιατί δυστυχώ η γενιά των εικονών μα που δεν θα έχει τίποτα να χάσει, όπω ξέρει πολύ καλά και εσύ, και η ιστορία μα το δείχνει. Σε επαναστάσει κάνει ο λαό όταν Όταν τα εικονία μα.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 Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Ε, είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκτιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Μονακό. Quand veni picher toi et elle sont parties en Monaco. Prête ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από του Άγγλου και έκανε δίθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δίθεν ότι έκαναν αντιστασιακού αγώνε με μερικέ κολογεφυρούλε. Αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλού Έλληνε πατριώτε και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο, ο Βελουχιώτη, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, το, ο, ο μεγαλύτερο αλληταρά. Για κάτι κολογεφυρούλε τώρα, όλα αυτά τα λέει πολύ σωστά εδώ η Ακροάτρια, παλιά βέβαια. Όταν πάλι μια τέτοια μέρα μιλούσαμε για το ΕΑΜ είχε βράσει το μυαλό τη και πήρε τηλέφωνο και ξέσπασε δεν ξέρω τι να γίνεται, ελπίζω να είναι καλά και θρηνούμε όλοι που δεν γίναμε μονακό. Τότε αμέσως μετά τον εμφύλιο, λάθος, <laughs> κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ε, γίνανε και οι περίφημε δίκε των δοσιλόγων εδώ στην Ελλάδα όπως και τώρα, κάνα δύο τρεις την ε, πάτησαν οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Ένας από αυτού ήταν ο Νικόλαος Χριστοφορά Ο πατέρα του Μιχάλη Χριστοφοράκου αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών στη δίκη των δοσιλόγων παρότι αναγνωρίστηκε από εχθρού και φίλου. Συνεργαζόταν με τη γερμανική διοίκηση τότε. Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι ο δόκτωρ Νικόλαος Χριστοφοράκος κατέδωσε του καθηγητέ τη ιατρική Κωνσταντίνο Χορέμη και Νικόλαο Λούρο, διότι διοχέτευαν φαρμακευτικό υλικό από τον Ερυθρό Σταυρό σε αναξιοπαθούντε το χειμώνα τη Μεγάλη Πείνα και αντάρτε τα επόμενα χρόνια τη κατοχή. Αυτό για τον Νικόλαο Χριστοφοράκο, προφανώ ήταν κάτι πάρα πολύ κακό να δίνει φάρμακα σε αυτούς που πέθαιναν στου δρόμου τη Αθήνα. Το κατήγγειλε και μετά όλο αυτό απασχόλησε τη δίκη. Όμω το δικαστήριο τότε δεν του έδωσε και ιδιαίτερη σημασία. Ο δικαστή που τον αθώο σε βασίστηκε στη μαρτυρία του πολιτικού Πάνου Χατζιπάνου, που μετέπειτα έγινε υπουργό δικαιοσύνη στην κυβέρνηση Τσαλδάρη. Αλλά τελικά καταδικάστηκε για χρηματισμό που έλαβε χώρο όταν ήταν υπουργό. Ό,τι καλύτερο, τα καλύτερα μπουμπούκια. Στην ίδια πλευρά, ο ένας όζι τον άλλον μιζάρονται ταυτόχρονα τίποτα πρωτότυπο. Όλα λογικά, όλα προβρέψιμα, δεν πέφτουμε καθόλου από τα σύννεφα. Έχουμε μια πρόταση τώρα, αφού βάλαμε τέλος τα ιστορικά, μια πρόταση για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα που μας απασχολούν, κρίση, ψυχολογικά θέματα, ΔΕΗ, καύσιμα. Μας δίνει τη λύση, την πρόταση και την πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα ο ηθοποιός... Ο ευθυμιάδες Έχω διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο Και θέλω να επικεντρωθώ Στη στιγμή που σου συμβαίνει Δηλαδή περιπλανιέσαι Και κάποια στιγμή αρχίζει να χιονίζει Η συγκεκριμένη μέρα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα Τότε τη θυμάμαι Και ήμουνα στη θάλασσα και λέω, δεν γίνεται, είχαν αρχίσει, ξέρει να παίρνουν τηλέφωνα από τράπεζες, αυτά, τι γίνεται, οι δόσεις, τα δάνεια, τα αυτά, οι εφορίες, τα μια τρέλα, λες, τι γίνεται. Από τη δουλειά σου λέγανε, δεν έχουμε λεφτά να σε πληρώσουμε. Οι τράπεζες ζητούσαν τα λεφτά, αλλά τι θα τρελαθώ. Και ήμουν στην παραλία και όντως ήταν χειμώνα και αρχίζει έτσι ένα νερόχιον να ρίχνει, <ΣΣΣ> τα βγάζω όλα, χορεύω ένα μπειρίχιο. Τα βγάζω όλα, χορεύω έναν βουτάω στη θάλασσα και εκεί κατάλαβα ότι τελείωσε η παλιά ζωή. Τελείωσε ο φόβος ουσιαστικά. Γιατί ο φόβος είναι που σε κρατάει. Και λέω, τίποτα. Εμπιστοσύνη στη θεϊκή δύναμη και ό,τι να γίνει θα γίνει. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε όλοι και τώρα επειδή έχει μια συνεφιά δεν ξέρω να θα βρέξει. Πάμε όλοι εδώ στο Φάλιρο με τα χρέη μας, με τις έγνες μας και όταν αρχίσει να βρέχει Τα βγάζουμε όλα και χορεύουμε πυρήχιο. Μόλι τελειώσει ο πυρήχιο, δεν έχει ούτε χρέη ούτε τίποτα. Μην πάτε καμιά πορεία τώρα με τα σωματεία αυτά τα παλαιολυθικά. Πυρήχιο. Αυτή είναι η λύση. Αν δεν βρέξει και πολύ, θα γίνει όλο το τούνελ εδώ στη Σικρού μια ωραία παραλία που μα χωράει όλου. Έχει καιρό να ρίξει και δυνατή βροχή. Αλλιώ τη χαμοστέρνα, αλλά χωράει λίγου. Η χαμοστέρνα είναι ό,τι πιο συνεπέ έχει το ελληνικό κράτο. Πλημμμυρίζει όποτε βρέξει. Ενώ οι άλλοι κόμβοι δεν έχουν και μεγάλη συνέπεια, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να μιμηθούμε δηλαδή το παράδειγμα της Χαμοστέρνας και του Θανάση Ευθυμιάδη με τον Πυρίχιο. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.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 Ποια, τι την, την πετονιέρα λέω <laughs> Παρομοίωση με τραγούδι ε, Την πετονιέρα μην πάτε. την πλαστημάς Αυτή σου δίνει για να φας Την πετονιέρα μην κατηγορά! Αυτή σου δίνει για να φας Έτσι ωραίο ωραίο αυτό ε, Γι' αυτό σα πήρα απλά και σας ευχαριστώ απλά, Έχω γράψει λεωφόρου Χατζικυριάκου Δεν θυμάμαι το, Δεν προλάβα τον αριθμό να γράψω Χατζικυριάκου πάρτε στις δύο να σας πούνε Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Είστε πολύ ευγενικ Γεια σου, αποστόλη. Ξέρετε, έπαιρνα και τι προηγούμενε μέρε, αλλά δεν καταφράζω σε βρόχου. Είχα ένα τυχερή, είσαι το βάουτσερ. Άμα τύχει, Το ξέρω, το ξέρω. Είσαι δυσέβρετο. Αυτό. Τουλάχιστον για εμά που είμαστε μακριά, στο εξωτερικό. Mm. Ήθελα να μοιραστώ μια ιστορία που μου θυμίζει πάρα πολύ την υπάρχουσα κατάσταση. Για πε. Όταν ήμουν φοιτήτρια, έδινα ένα μάθημα, είχα διαβάσει. Πάω και πέρα να γράψω. Τα θέματα είναι αρκετά δύσκολα. Παίρνω μια κόλα, παίρνω δεύτερη κόλα, παίρνω τρίτη κόλα, αλλά δεν. Έρχεται λοιπόν ο καθηγητή, μου λέει Λίωσες. Λέω ναι, μου λέει πώ θα πήγε, λέω δεν το έχουμε. Μα γιατί μου λέει, πήρε δύο-τρει κόλλη. Του λέω εντάξει, πήρα δύο-τρει κόλλη, αλλά σημασία δεν έχει ποσότητα, έχει το τι έχω γράψει, σωστά. σωστά. Πες μου λέει. Το εξάλλου μπορεί να τι ήθελα για τζιβάνες. που ξέρεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μου λέει, ωραία, Πες μου, πόσο θες να σου βάλω τώρα. Να μην περιμένει και τα αποτελέσματα. Να, εννοείται. Έλα μου λέει, πόσο θα να σου βάλω. Μαλακία <ΣΣΣ> θα <είπες. ΣΣΣ> 15 αν Λέω, άμα να μην περάσω, έχει σημασία με πόσο θα κοπώ. Και ακριβώ το λέει, κάνει και η κυβέρνηση. Σου λέει, δεν επιβιώνει, ρε παιδί μου. Okay, Οκ, δώσω πέντε ψίχουλα. δεν θα επιβιώσει και πάλι. Αλλά εγώ κάτι έχω κάνει. Τέλο η απάντηση σε όλα αυτό που ζούμε. Μ' αρέσει, γιατί Ελλάδα... σου έκανε τραυματική εμπειρία στο σχολείο. <σχ> ναι, για πες. Δεν στο σχολείο, είναι πανεπιστήμιο. πανεπιστήμιο. Αυτό. Ε, ε, και πες, πες, πες, και να σου βάλει το 4 από το 5 ,5. Δεν έβαζε παραπάνω, μέχρι 4 ήταν η επιλογή. Δεν είχε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 Αξιρεστή, άμα έρχονταν οι μπάτσε εκεί, μπορεί να με πείθαν αλλιώ. Δεν ξέρω Α, τώρα πώ είναι. Το έχει σκεφτεί αυτό. Όχι. Ότι μπορεί οι αστυνομικοί να σου λένε το παιδί μου ότι γράψε μέχρι το πέντε λίγο στο σπάστο κεφάλι. Λύνεται και το πρόβλημα των νέων ερμηνευτών έτσι. Α, επιμορφωτικό ο ρόλο του. Εντάξει, αλλάζει λίγο αυτή την εικόνα. Ναι, για σκέψου το κι αυτό. Εντάξει, να είναι σκεφτούμε. Στάντως. Είναι καλή, οι μπάτσε είναι φίλοι μα. Ε, κάπω έτσι. Ή όπω τα έλεγε και ένα ψήφιμα παλιότερα, οι μπάτσε είναι αδέρφια μα και εμεί αδερφοκτώνημένοι. Εγώ ξέρω το Τι τώρα. Μπάτση γουρούνια δολοφόνι. Οι... Μέσα στι τσέπε έχετε αναπτύρε. Βάτσι γουρούνια, παλιοχαρακτήρες Για Αλλά είμαστε και πολύπτικαλοσύ. Ναι, για αυτό μην βρίζουμε Ναι, για να, και και ναι, λοιπόν, για να μην βρίζουμε. που σ' άκουσα. Και εγώ τα φιλιά μου. Και ελπίζω του χρόνου να είμαι εκεί στο φεστιβάλ τη Κνένα Σε καμαρώσω και να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο αυτή τη Πόσο, Μωρή, Πόσο. Δεν ξέρω, δύο τρίτσι. Πενθήμερο πρέπει να το κάνουμε.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 Αν δεν υπήρχε το ΕΑ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Αυτά. Να τα ξέρουμε, γι' αυτό το βάζουμε, για να μην... Άμα συμβεί κάτι στο μέλλον, μην ξαναχάσουμε την ευκαιρία. Μήνυμα από Ακροάτρια. Το έχει στείλει την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγε «Καλησπέρα σας. Θα ήθελα μόνο το θάρζον να ζητήσω να πείτε χρόνια πολλά στον πατέρα μου. Σωτήρη από τη Λάρισα, που γίνεται 59 χρονών, από την κόρη του Εμιλία. Έχει στις 25 Νάτου Κυριακή, προχθέ δεν ήταν. Γενέθλια, αλλά αναγκαστικά από βδομάδα θα το πείτε. Να ήρθε η βδομάδα. Σα ακούει φανατικά. Λέξη που δεν μπορεί να αποτυπώσει την αιμονή με εσά και τι εκπομπέ σα. Ακούει και την επανάληψη στα απογεύματα. <laughs> λοιπόν, και τώρα, και το απόγευμα που θα το ξανακούσει, φίλε Σωτήρη, νέος είσαι, να τα εκατοστήσει, να χαίρεσαι και την κόρη που έχει τέτοιε ιδέε. Ζητάει και ένα τραγούδι, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε, γιατί έχουμε το λαό μα πάει στο ακριβώ τη ώρα. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Γεια σα, Αποστολή! Yeah. Ο γελίογραφικό σα έδωσε μπόλυκη δουλειά πάλι. Το ευχαριστήθηκα και δεν μου λες επανακάνω. Ο θήμιο ήταν υπέροχο, έστω ανάλυση του κουκουέ. Πάρα πολύ καλός, χάρμα, χάρμα, Αχ. Θα είναι στο φάνηρο, θα είναι στο φάνηρο μαζί σου, Αχ. θα του φτιάξει το χέρι. Γεια σου, θήμιο μου αγάπη, μου αγάπη, πώς τα έτσι. Αχ! Θήμιο μου αγάπη, μου! Θα είναι στο φάνηρο! Ο θήμιο θα είναι. Θα είναι θα του το χέρι, θα Πού είσαι ρε Αποστόλη Έλα ρε παιδί μου στο Παράστα. γνωστό σημείο Φανταστικός στην παράσταση προφές Δεν ήρθα γιατί με από πάτρα. δεν έχει σημασία Είσαι ρε γάνι μου να τότε που ξέρει ότι ήμουν φανταστικός ε, φανταστικός είναι σίγουρο δεν έχει σημασία Έχω τις πηγές μου εδώ Να ρουφιάνι να ο κοριός να τος ε, Έτσι είναι, δουλεύουμε εδώ. Δουλεύουμε, δεν είναι. Έτσι, δουλεύτερα να παρά. Δουλεύτε Βλέπω τιτλάκι σήμερα το πρωί, Δευτέρα, πόσο έχει, 26 το μήνα, στο Sky, λέει, ότι οι τύπεις αυτοί από την Ιταλία, πώς τη λένε, που βγήκε, λέει. Οι η η Αυτή το μελώνοι. Είδανε, λέει, είναι φίλοι, λέει, προσκύμενα, στο Μουσολίνι. Αποκλείεται. Έτσι, Κάτι 7 αιτίε δεν πιάνει αυτό. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Αυτή είναι φίλοι παρελθόντων, ε. Ζήλεψες, ε. Ζήλεψες γιατί του δικού Βε... μα δεν είπα ότι είχαν φιλήσει με τη Χούντα. Εντάξει. Και δεν το λέγανε αυτό, μου έκανε εντύπωση. Γιατί δεν το έλεγε ο Σκάι, Γιατί το κρατάει κρυφό αυτό. Ασπάθη. Δεν ήταν η κουβέντα αυτή τώρα, τι θα μπλεκούμε τα θέματα. Α, δεν έτυχε να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Έχετε κουράσει το πασό. Λυποράσαμε τον κόσμο, και εμά. δεν κουραζόμαστε. Εδώ είμαστε. Ε, μα τώρα είναι και ο κόσμο εύκολο να κουράζεται. Καλημέρα. Για παίζουμε με την Απόστολη, τι παρέε έκανε εσύ όταν ήσουν ένα μικρούλι. Δεν μπορώ να πω, θα εκτεθώ. Γιατί τα εκτεθεί. Ε, άκου που σου λέω. Παίζουμε την παρέα που έκανε σαν παλούρδο, παίζουμε την παρέα που έκανε σαν. Σαν παλούρδο είσαι... ξέρει τώρα. Με βούλτευση, <σχ> σαμαρά, μπαλτάκο και γενικώ. <σχ> yeah. Με τον αχόρτο αγόλο. <σχ> εγώ είμαι ο μπαλούρδο. Εγώ έκανα παρέα με άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, που ήταν πιο μεγάλη από μένα, μάθαινα από αυτού, ήταν ανθρώποι τη. πιάτσας, λαϊκή, ο Μητσοτάκης, ο Αντρουλάκης, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί. Τι παρέσει κάνοντας αν ήταν μικροί. δεν θα κάτσω να ψάξω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και έναν αυτοσυμβασμό. Βάλτε τη φαντασία σου λίγο. Δεν θέλω. Δεν θέλησα. Όχι. Ποια ήταν η τους όλων αυτών, όλων και του άδωνι και του Βορύδη, Α. ο Καρατζανφέρης. Ποιος ο δεν είναι ικανοποιημένος Σήμερα είναι οι βασικοί πυρήνε μια Α, ah, Αυτή η μάνα. Oh, αυτή η μάνα. Αυ αυτή τη έχει γεννήσει όλη. Τα πάντα. Από στο μου. Ναι, αυτή η μάνα ήταν σκάουτερ. Δηλαδή όπω έψαχνε μοντέλα oh. για τα καλλιτεία, έτσι έψαχνε και μοντέλα για τα υπουργεία. Δεν έψαχνε από το σωρό, Έψαχνε από το πάνω ράφι, ρε παιδί μου. Από το σώρο δεν έψαχνε. Έψαχνε όμω από συγκεκριμένο μέρο του σπιτιού. <σοκρυκλεί> ναι. <σοκλειδί> <σοκλειδί> <σοκλειδί>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 Άψοη διοργάνωση για άλλη μια χρονιά με τόσο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους. η σε σένα. Θα αγαπάμε να συνεχίσετε έτσι με ψηλά το κεφάλι.